Συγκεκριμένα το Σαββατοκύριακο που πέρασε, 16 και 17 ε, Ιουλίου, ε, το είχαμε 40.067 αφισθέντε από πτήσει εξωτερικού. Ε, που είναι ένα μεγάλο αριθμό. Μόνο καταλαβαίνετε, το Σαββατοκύριακο, έτσι. 16 μόνο και 17 το Σαββατοκύριακο. Ναι, και αυτό συμβαίνει σχεδόν όλα τα Σαββατοκύριακα του Ιουλίου. Έχουμε λοιπόν μία μεγάλη αύξηση, η οποία αποτυπώθηκε και στον Ιούνιο, η οποία ήταν ειλικρινά ξέφυγε από κάθε δεδομένο, γιατί το 9,15 mm -hmm. ε, νομίζω ότι είναι μια αύξηση η οποία δείχνει έρχεται κατά κάποιο τρόπο ε, να επισημάνει το γεγονός ότι βρισκόμαστε στην στη, στη τουριστική ε, περίοδο περίοδο με τις ε, καλύτερες συνθήκες θα ήθελα να σας ρωτήσω σε σχέση με το 14 τώρα mm -hmm. γιατί έχουμε φτάσει στο σημείο να ακούμε mm -hmm. παράπονα του στείλω ότι ναι έχουμε αύξηση σε σχέση mm -hmm. με το 15 αλλά όχι με το 14. Εγώ θυμάμαι mm -hmm. ότι και πέρυσι το 15 μιλούσαμε για αύξηση σε σχέση με το 14. Βεβαίω, υπήρχε και πέρυσι μια μικρή αύξηση η οποία σίγουρα δεν ήταν αμελητία ήταν τη τάξη του 3% περίπου. Mm -hmm. Λοιπόν mm -hmm. και σίγουρα και σε σχέση με το 14 θα μπορούσα βέβαια να βγάλουμε και ακριβώς τα στοιχεία στο Πούμε, mm -hmm. το 14, Δεν θα ήταν ότι κακό πάντα, πάντως. Βεβαίως, μπορούμε να το βγάλουμε και αυτό. Το θέμα είναι ότι το Σαββατοκύριακο, κάθε Σαββατοκύριακο στο αεροδρόμιο έχουμε ε, 258 κινήσεις αεροσκαφών. Δηλαδή το Σάββατο 16 του μήνα συγκεκριμένα είχαμε 136 αεροσκάφη αφηθέντα και αναχωρούντα 122, δηλαδή 258 κινήσεις. Mm -hmm. Και την Κυριακή 17 του μήνα πάλι είχαμε 273 κινήσεις, 131 αεροσκάφη ε, αφηθέντας αφήχθησαν και 142 ανεχώρησαν. Λοιπόν, 273 αεροσκάφη για το αεροδρόμιο της Ρόδου, το οποίο φτάνει το ανώτερο που μπορεί να φτάσει σε κινήσεις. Είναι γύρω στα 280 που έχουμε πιάσει με 285 κινήσεις. Είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμό. Και αυτό αποτυπώνεται και στα στατιστικά στοιχεία τα οποία έχουμε μέχρι σήμερα.